Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Συσμός 4,2 βαθμών της χλιμακαζήθεσης σημειώθηκε τα ξημερώματα στα ανοιχτά της Κιλίνης. Η ενισυχία των κατοίκων στην περιοχή είναι ιδιαίτερα έντονη, λόγω του σεισμού την περασμένη εβδομάδα στην Καλαμάτα. Αθανασία Σταμαπούλου, Ερφ Πάτρας. Την αντωνία αντίθεσή του στη μεταφορά του 34% και την ένταξη τη ΔΕΗ στο Επερταμείο εκφράζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτική Μακεδονία, ενώ αποφάσισε την οργάνωση δυναμικών αγωνιστικών κινητοποίησεων στην περιοχή σε περίπτωση ιδιωτικοποίηση και πώληση, έστω και μία μετοχή τη επιχείρηση. Για την έρκο Ζάνη Δέσπυνα Μαραντίδου. Την άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση τη προσφυγική κρίση ζητά ο Δήμαρχο Σάμου Μιχάλη Αγγελόπουλο. Σάμου για την έρ Μήνυμα σε αυστηρό τόνο από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία προ την Άγκυρα μετά τι δηλώσει Ερντογάν για τη συνθήκη τη Λοζάνη. Ο κ. Πρόκοπης Παυλόπουλο βρέθηκε στην Καλαμάτα όπου εγγενίασε το Μνημείο Μικρασία και Μικρασίατων. Ερτ Καλαμάτας, Μαρία Τωμαρά. Παράσταση διαμαρτυρία πραγματοποίησαν οι δάσκαλοι του Πύργου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ζητώντα την επίλυση προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Για την Ερτ Πύργου, μπάμπη Υποκατάληψη τελούν τρει σχολικέ μονάδε στην πόλη τη Φλόρνα, πρώτο και δεύτερο ΓΕΛ και πάλι με του μαθητέ να διαμαρτύρονται για τι ελλείψει, η υλικοτεχνική υποδομή, την καθαριότητα στι τουαλέτες και την κακή κατάσταση των εθισών σε ορισμένε περιπτώσει. Για την ΕΡΤ Φλόρνα στο Μαγία Δάμου. Αυξάνονται στην Ελλάδα οι γεννήσει από εξωσωματική γονιμοποίηση και φτάνουν τι 4.250 παιδίαιτροι βρέθηκαν στην Αγριά στο πλαίσιο συνεδρίου. Μαρία Δημητρίου ΕΡΤ Βόλου. Πρόσθεση 30 ατόμων στο χατζικόστα και 100 στο πανεπιστημίων νοσοκομείο ανακοίνωσε κατά την επίσκεψη του στα νοσηλευτά ιδρύματα των Ιανων ο Υπουργό Υγεία Άνδρα και ανθό. Στο τύρι Σαργήρι, Σε 20 ημέρες θα ψηφιστεί το ονομασία και θα αποκτήσει πλέον η Ελλάδα το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τη Κηνσέ. Αυτό τόνισε από την κομμοτινή ο ειδικό σύμβολο κοινωνική του Υπουργείου Εργασία Ιωάννη Μπάρκα. Σα Προβληματισμό και κατήφια στου μήλοπαραγωγού τη Αγιά, οι οποίοι πολλούν φέτο το προϊόν του σε χαμηλότερη τιμή από πέρυσι. Η ποιότητα των μήλων παραμένει άριστη, αλλά το κόστο παραγωγή δεν καλύπτεται. Ερτ Λάρισα, μήνα Μαυρογιάννη. Την ευχή σε κάθε κινέζικο τραπέζι να υπάρχει ένα μπουκάλι κριτικό ελαιόλαδο, εξέφρασε ο γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Κίνα στη συνάντηση που είχε σήμερα στο Ηράκλειο με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Ναουτάκη, Από την Ερτη Σταυρο Λακατσουλάκη. Η επέκταση του ωραρίου λειτουργία τη μονάδα υγεία του παιδί Κέρκυρα και κατά τι απογευματινές ώρε σχεδιάζεται από το Υπουργείο Υγεία, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται προσλήψει πληρωμάτων ασθενοφόρων για τη δημιουργία τομέα ΕΚΑΒΑ στην Νότια Κέρκυρα. Αυτά αναφέρονται στην απάντηση του Υπουργού Υγεία Ανδρέα Ξανθρού στην ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία τη βουλευτού Κέρκυρα Φωτεινή Βάκι, για την ΕΡΤ Κέρκυρα Λ διανομή φρούτων θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα σχολεία του νησιού, το κοινωνικό παντοπολίο και τα προγράμματα κοινωνική υποστήριξη, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Τζόρτζη Σιγούρο. Αρτιζακίνθου, Πέτρο Πομόνη. Ενεργοποιείται ξανά το Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια, στο οποίο συμμετέχουν 11 Δήμοι τη χώρα, μεταξύ αυτών και ο Δήμο Σοφάδων. Δωραμητρά Καρδίτσα, Δίκτυο Θεσσαλία τη Κατάρτιση μελέτης για τα οικονομικά δεδομένα στις τοπικές αγορές και τη διαρροή καταναλωτών σε Τουρκία και Βουλγαρία ώστε να συμπεριληφθεί στον αναπτυξιακό σχεδιασμό δράσεων του 2017 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης ζητά η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ορεστιάδα, Για την ΕΡΤ Ορεστιάδα Δήμητρα Παρασκευοπούλου από τα οικονομικά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε στην Καστοριά ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιάννης Μπαλάφας με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ, Θεοδότα Τσιόπρα. Πάνω από 600 αθλητές και αθλήτριες από 18 νησιά του Αιγαίου συμμετείχαν στους 28 αγιωπελεγητικούς αγώνες Τίβου που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στην Καλονή τη Λέσβου. Οι επόμενοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις Κυκλάδες. Για την Ερτεγέου, Μυρσίνη Τζινέλη. Τα 7 επιμελητήρια τη Πελοπονίσου ενώνουν τι δυνάμει του και διοργανώνουν από τι 9 έω τι 13 Νοεμβρίου την έκθεση Πελοπόνισο Εξπο στι ειδικά διαμορφωμένε εγκαταστάσει του κτηρίου ΓΕΑ στη βιομηχανική περιοχή τη Τρίπολη. Για την ΕΡΤ Τρίπολη, Σπέγγι Μπρούσαλη. Ριζική ανακαίνιση ξεκίνησε στο Δημοτικό Θέατρο Καβάλα Αντιγόνη Βαλάκου προπολογισμού 10.500 ευρώ. σε ξεριστά ΕΡΤ Καβάλα. Η θέατρική παράσταση του Γιώργου Γαλίτη με τίτλο «Ταραδίκια Ανάποδα» θα παρουσιαστεί την 3η 4η, 4η και 5 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Σερών. Για την έρτη Σερών, Λεωνίδας Κασάπης. Ήταν οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.